Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο γέρον Εφραίμ ο φιλοθείτης στο βιβλίο του «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης», στην μικρά Αγία Άννα, θα μας μιλήσει σήμερα πέρι του ημερολογίου. Ένα από τα συνετά κατορθώματα του γέροντος Ιωσήφ ήταν η σωστή τοποθέτησή του στο θέμα του ημερολογίου που ήταν μέγα ζήτημα εκείνον τον καιρό, εφόσον αυτό οργανώνει την ιστορική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Η επαναστατική κυβέρνησης του Γονατά, με το βασιλικό διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 1923, αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να προβεί στην καθιέρωση του νέου ημερολογίου στο ελληνικό κράτος. Φυσικά η Εκκλησία μπορούσε να τηρήσει το παλαιό ημερολόγιο για το λειτουργικό έτος. Λίγες ημέρες αργότερα όμως, την 3η Φεβρουαρίου του 1923, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεο Διέγκυκλίου πρότεινε στις Εκκλησίες της Αλεξανδρίας, Αντιοχία, Ιεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ελλάδος και Ρουμανίας την αναθεώρηση και του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Ακολούθως την 10η Μαρτίου 1924, η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να προβεί στην αναθεώρηση και του εκκλησιαστικού ημερολογίου με την εξαίρεση πως οι περίοδοι του τριοδίου και του Πεντακοσταρίου θα ρυθμίζονται σύμφωνα με το Πασχάλιο. Η σύνδεση αυτή, όχι χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ονομάστηκε νέο για την ακρίβεια διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι και οι εκκλησίες Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας δέχθηκαν το νέο ημερολόγιο παρά τις αντιδράσεις από τους ευσεβείς λαού τους. Στην πράξη αυτή η καινοτομία δημιούργησε εκκλησιαστικά σχήματα τις λεγόμενες παλαιοειμερολογήτικες εκκλησίες που δεν έχουν πουλωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Για 11 χρόνια οι παλαιοειμερολογήτες είσαν παντελώς ακέφαλοι, μη έχοντες επισκόπους και δεν λογίζεται εκκλησία χωρίς επίσκοπο. Όμως το 1935 ο Φλωρίνης Χρισόστομος Καβουρίδης απεχώρησε από την επίσημη εκκλησία και προσχώρησε στους παλαιοεμερολόγιτες. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε από τους ζιλοτές με μεγάλη χαρά, διότι έτσι αποκτούσαν πλέον και κεφαλή. Το παράδειγμα του ακολούθησαν κατόπιν οι Δημητριάδος Γερμανός και Ζακίνθου Χρισόστομος. Αυτοί οι τρεις επίσκοποι, Προέβησαν κατόπιν στην χειροτονία τεσσάρων νέων επισκόπων μεταξύ των οποίων ήταν και ο μοναχός Ματθαίος Καρπαθάκης από τη Σκήτη του Αγίου Βασιλείου. μεταξύ μέχρι το 1937 υπήρξε έντονος προβληματισμός ανάμεσα στους παλαιοημερολογίτες για τον χαρακτηρισμό των νεοημερολογητών ως σχισματικών ή μη. Μέχρι τότε δεν είχαν αποκρισταλλωμένες απόψεις. Ο Φλωρίνης Χρυσόστομος κατανοούσε πως η πλειοψηφία του λαού σόταν υπέρ του παλαιοειμερολογητικού ζητήματος. Επομένως θα ήταν αναπόφευκτο να επανερχόταν η επίσημη εκκλησία στο παλαιόειμερολόγιο αν οι ζηλωτές κρατούσαν μια πιο συνετή στάση διαμαρτυρίας μακριά από ακρότητες και αδιακρισίε. Έτσι με επίσημη εγκύκλειό του διεκήρυξε πως μητέρα των παλαιοημερολογητών ήταν η Εκκλησία της Ελλάδος και ότι από εκεί αντλούσαν χάρη και πως η στάση τους ήταν στάση διαμαρτυρίας. Όταν όμως επίσημα διεκήρυξε πως τα μυστήρια των νεοημερολογητών είναι άκυρα, οι παλαιοημερολογήτες αμέσως χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενε παρατάξεις. Στους μετριοπαθείς, που ακολουθούσαν τον Φλωρίνη Χρυσόστομο και στους άκρος ζηλωτές που ακολουθούσαν τον Ματθαίο Καρπαθάκη και υπο υποστήριζαν πως τα μυστήρια της επισήμου εκκλησίας είναι άκυρα. Ανάμεσα στις δύο παρατάξεις υπήρξε αρκετή πολεμική. Μάλιστα οι ζηλωτές έσυραν εναντίον του Φλωρίνη Χρυσόστομου ουκ ολίγα αναθέματα και κατάρες. Μια μέρα ο Παπα Παπαβαρθολομέος, που ήταν φλωρινικός ιερομόναχος, επισκέφτηκε τον Γέροντα και ήθελε να συζητήσει το ημερολογιακό θέμα μαζί του. Ο Γέροντας όμως, επειδή ήταν άνθρωπος της ειρήνης και της προσευχής, δεν ήθελε και του είπε «Άστο γιατί θα πούμε βαριές κουβέντες και θα στενοχωρηθούμε». Ο άλλος όμως επέμενε και άρχισε να λέει τα δικά του περί του ημερολογίου. Και όπως το περίμενε ο γέροντας έτσι και έγινε. Έχασε την ψυχραιμία του και εκφράστηκε με οξύτατες φράσεις εναντίον τους. στερα όταν πήγε στο κελί του να ησυχάσει ένιωθε σαν να είχε χάσει λίγο χάρη και δυσκολευόταν να αντιπολεμήσει τους δαίμονες. Έμπειρο περί τα πνευματικά κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι στράφηκε επίμονα στο σταθερό του καταφύγιο, την προσευχή. Αγωνίστηκε με δάκρυα, πόνο και βάθος ταπεινώσεως για να λάβει απάντηση. Πάλεψε πολλές ώρες την προσευχή και αφού επιτέλους ένιωσε λίγη ειρήνη, πήγε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του του έδειξε ο Θεός το εξής όνειρο, όπως μας το διηγήθηκε ο ίδιος. Βρέθηκα σε ένα κομμάτι του όρους του Άθωνα, μέσα στη θάλασσα, και τα κύματα το απειλούσαν. Απορούσα πώς βρέθηκα σε τόσο επικίνδυνη θέση και σκέφτηκα τρομαγμένος ότι αφού αυτό αποκόπηκε από το βουνό και ταλαντεύεται σε λίγο θα καταποντιστεί και εγώ θα πνιγώ διότι τα κύματα ήδη άρχισαν να καλύπτουν το βραχάκι. Κοντά μου όμως έβλεπα το τεράστιο όρος τον Άθωνα που αντίκρουε κάθε κύμα τη θάλασσα. Σκέφτηκα, μόλις πλησιάσει το βραχάκι μου λίγο στο βουνό, θα πηδείξω σε αυτό και έπειτα δεν θα φοβάμαι τίποτε πλέον. Και έτσι με την πρώτη ευκαιρία που πλησιάστηκε, πήδηξα στο στερεό έδαφος του βουνού. Όντως, εντός ολίγου λίγου, το μικρό βραχάκι το κατέπιε η θάλασσα και εγώ είπα ανακουφισμένο, δόξα ο Θεό και ξύπνησα. Με το που ξύπνησε, κατάλαβε τη σημασία του ονείρου και άρχισε να αμφισβητεί την ορθότητα της ζηλωτική στάσεώς του. Αλλά και ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης, όταν προσευχόταν για το ίδιο θέμα, πληροφορήθηκε με μια δυνατή φωνή που του είπε «Εν το του Φλωρίνης απεκήρυξες όλη την εκκλησία». Παρομοίως λίγο αργότερα και ο γέροντας Ιωσήφ άκουσε στην προσευχή του αισθητά θεία φωνή να του λέει «Η εκκλησία βρίσκεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη». Έτσι κατάλαβαν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα έλεγαν οι παλαιοημερολογίτε και ότι τα μυστήρια των νέων ημερολογητών είναι έγκαιρα. Τότε αποφάσισα να ζητήσουν από τον Φλωρίνης Γραπτός να του συγχωρέσει. Έγραψε ο γέροντας εκ του προχείρου ένα γράμμα ζητώντας συγχώρεση που το υπέγραψαν ο ίδιος και η συνοδεία του καθώς και η συνοδεία του Παπανικηφόρου και ετοιμάστηκαν να το στείλουν. Ο Καλαντζής όμως θέλησε να προσθέσει κάτι ακόμα στο τέλος το «Η θεωρούμεν ως εκκλησίαν Ορθόδοξον». Έτσι υπέγραψαν και εκείνη την προσθήκη και το όλο κείμενο του το έδωσαν αφού αυτός θα πήγαινε έξω να το δώσει στα χέρια του Φλωρίνης. Και ο Φλωρίνης κατόπιν τους απάντησε ότι τους συγχώρησε. Έκτοτε ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του προτίμησε την μετριοπαθή στάθηση των Φλωρινικών. Το τι έγινε στη συνέχεια διηγείται ο παπαεφραίμ ο Κατουνακιώτης που δείχνει και την λεπτότητα της πνευματικής υπακοής. Ήταν η μέρα Τρίτη και το βράδυ μου ήρθαν λογισμοί κατακρίσεως για τον Γέροντα. Θυμήθηκα τότε εκείνο το γράμμα που γράψαμε στον Φλωρίνης και τρόποντινά διεφώνησα με τον Γέροντα. Δηλαδή, είπα με το λογισμό μου, ότι εφόσον δηλούμε εν υπογράφως ότι ακολουθούμε τον Φλωρίνης, εάν το φέρει αύριο μεθαύριον η και γυρίσωμεν με τα μοναστήρια, δηλαδή γυρίσομαι με το Πατριαρχείο, όπως και έγινε, θα πρέπει κατά δίκιον λόγο να αναιρέσουμε την υπογραφή που δώσαμε στον Φλωρίνης, καθότι τώρα θα ακολουθήσουμε το Πατριαρχείο. Έτσι σκεπτόμουν με το νου μου και έλεγα μέσα μου, δεν έπρεπε κατά αυτόν τον τρόπο να το γράψουμε, αλλά την προσθήκη να την παραλείπαμε. Το Σάββατο πήγα στον Γέροντα να λειτουργήσω. Μόλις με είδε μου λέει, «Παπά, κάτι έχεις μέσα σου και σε χωρίζει από μένα. Μη χωρίζεσαι από τον γέροντα, μη χωρίζεσαι από μένα. Εγώ το ξέχασα από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο που ήρθα να λειτουργήσω». Αυτά διηγείται ο παπά Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης. «Τον ξέχασα αυτόν τον λογισμό μου και λέγω γέροντα, δεν θυμάμαι κανένα λογισμό να έχω που να με χωρίζει από σένα. Κάτι έχεις και σε χωρίζει από μένα. Μόλις σε είδα, πληροφορήθηκε αμέσως η ψυχή μου ότι έχεις κάποιον λογισμό που σε χωρίζει από εμένα. Γέροντα, δεν θυμάμαι τίποτε. Να θυμηθείς, λέγει ο γέροντας. Έκανα τη λειτουργία. Το πρωί, αφού έφαγα, Ανέβηκα από την μικράν Αγία Άννα τον Ανήφορο για να έρθω στην καλύβα μας. Ανεβαίνοντας, αδολέσχησα όλες τις ημέρες, οπότε το βρήκα ότι αυτός ο λογισμός ήταν τρόποτινά χωριστικός από τον Γέροντα. Επέστρεψα πίσω και ζήτησα συγγνώμη με δάκρυα από τον Γέροντα Ιωσήφ και έγινε αποκατάσταση. Αυτό είναι το δείγμα της υπακοής ότι δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τυφλή υπακοή στον γέροντά του, όχι διακριτική. Διότι η υπακοή δεν είναι απλώς να εκτελείς διαταγές, αλλά η αληθινή πνευματική υπακοή συνίσταται στον να φρονεί κανεί όπως ακριβώς φρονεί ο γέροντάς του. Έτσι από το 1937 ο γέροντας δεχόταν και τα δύο ημερολόγια παρόλο που παρέμενε ζηλωτής. Σε αυτή την θέση τον βρήκα και εγώ όταν πήγα κοντά του. Λίγο καιρό αργότερα όμως, την 13η ή 26η Μαρτίου 1950, εξεδόθη μια νέα εγκύκλειος, αριθμός εγκύκλειου 13, υπογεγραμμένη από τέσσερις εγκυκλιου 13 υπογεγραμμενη απο επισκόπους, του Χρυσότομο Φλωρίνης, Γερμανό Κυκλάδων, Χριστοφόρο, Χριστιανούπόλεως και Πολύκαρπο, Διαβλίας. Την εγκύκλιο την διάβασα εγώ, διότι ο Γέροντας ούτε να τη διαβάσει δεν δέχτηκε κι α ήταν και ζηλωτής. Μεταξύ των άλλων έγραφε και τα ακόλουθα. Τα υπό των νεοημερολογητών τελούμενα μυστήρια, ως σχισματικών όντων τούτων στερούνται αγιαστικής χάριτος. Ως αυτός ουδένα την δέον να δέχεστε εις τους κόλπους της καθημάς αγιοτάτης εκκλησία Εκκλησίας και κατά να εξυπηρετείτε τούτον άνευ προηγουμένης ομολογίας διείς να καταδικάζει ούτως την καινοτομία των νεοημερολογητών και να κυρίσει την Εκκλησία τούτον σχισματικήν. Προκειμένου δε «Περιβαπτιστέντων, υποκενοτόμων, να μοιρώνονται δι' Ορθοδόξου Προελεύσεως, το οποίο ευρίσκεται εν αυθονία παροιμήν. Όταν τα διάβασα αυτά, με έπιασε ανατριχύλα. Θεώρησε αυτόν που έγραψε την εγκύκλιο ότι ήταν δίμιος. Οι παλαιοημερολογίτες απεκήρυξαν όχι έναν ή δύο επισκόπου, αλλά ολόκληρη την τοπική εκκλησία της Ελλάδος η οποία ούτε προς στιγμή δεν έπαυσε να έχει κανονικές σχέσεις με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Μόλις λοιπόν ανέγνωσα την Εγκύκλιο ήταν νύχτα και τελείωνε από την αγρυπνία του ο Γέροντας πήγα και του είπα Γέροντα, η Εγκύκλιο γράφει αυτά και αυτά τέρμα, αποχωρούμε, αυτοί έπεσαν έξω δεν μπορεί να είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Θα πρέπει να γυρίσουμε με τα μοναστήρια. Αλλά θα κάνουμε προσευχή πρώτα να δούμε τι ο Θεός θα μας πει. Παιδιά, προσευχή. Προσευχή πατέρες να μας αποκαλύψει ο Θεός να μην κάνουμε λάθος. Ό,τι μας αποκαλύψει ο Θεός θα αποδεχθούμε. Ο γέροντας δεν είχε πανεπιστημιακό πτυχίο διανοητικής θεολογίας. Ήταν όμως πραγματικά θεοδίδακτος και ως Θεόπτης ήταν κάτοχος της πραγματικής θεολογίας. Ποτέ μου δεν τον θυμάμαι να ενήργησε χωρίς να έχει πληροφορία. Σε αυτό το σημαντικότατο ζήτημα μας έβαλε όλους μας και κάναμε τριήμερο νηστεία και προσευχή. Για τρεις μέρες δεν φάγαμε τίποτε, μόνο νεράκι ήπιαμε. Την τρίτη μέρα κλείστηκε ο Γέροντος μέσα στην καλύβα του όλη τη νύχτα κάνοντας δακρύβρεκτη ηκετευτική προσευχή και εμείς απ' έξω τον περιμέναμε σαν τον Μωυσή να βγει να μας πει τα αποτελέσματα της Συνόδου. Μετά την προσευχή φαίνεται θα είδε αποκαλυπτική οπτασία και βγαίνοντας μας λέει «Όσοι πιστοί, πατέρες τέρμα, η πληροφορία είναι να προχωρήσουμε με τα μοναστήρια και αυτή είναι η αλήθεια». Οι ζηλωτέ είναι πλανεμένοι. Ήταν πράγματι μεγάλη και απότομη η στροφή του γέροντος, διότι ήταν ζολ, ζηλωτής και μάλιστα αυτιρός. Μέχρι τότε ήμασταν όλοι ζηλωτές. Ο γεροαρσένιος, ο πατήρι Ιωσήφ ο Νεότερος, εγώ, ο παπαεφρέμου Κατουνακιώτης, ο γερονικηφόρος και άλλοι. Μια τόσο λοιπόν απότομη μεταστροφή του γέροντος Ιωσήφ στάθηκε Ενεθρία, αλλά επειδή ο γέροντας ουδέποτε υπήρξε φανατικός και ουδέποτε ακολουθούσε κάτι με εμπάθεια, καταλάβαμε αμέσως πως εκείνο που μας έλεγε είναι η αλήθεια και η ορθοδοξία. Γέροντα, τι είδες? Δεν θα σας το πω. Το θέμα τελείωσε. Θα προχωρήσουμε με τα μοναστήρια και θα μνημονεύσουμε τον Πατριάρχη. Πετάγε το πατήρ Θανάσιο. Εγώ... Δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη. Είναι ερετικός. Ο Γερό Αρσένιος πήγε πίσω από τον Γέροντα και του λέει Γέροντα, πολύ πλανήθηκαν, ακόμα και μεγάλοι Άγιοι. Πάτερ Αρσένιε, αυτός ο δρόμος πάει προς τα εδώ και ο άλλος πάει προς τα εκεί. Όποιον θέλεις, διάλεξε. Ή θα πιθαρχήσεις ή θα πάρεις τον δρόμο σου. Εγώ... Θα ακολουθήσω τα μοναστήρια. Γέροντα, εγώ δυσκολεύομαι. Πάτερ Αρσένιε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πάρε δρόμο και φύγε. Αμέσως όλοι κοκαλώσαμε. Μόλι άκουσε έτσι ο πατήρ Αρσένιος, λέει στον Γέροντα. Ευλόγησον. Ευλόγησον. Ο πατήρ Αθανάσιος αντέταξε. Μα αυτό και αυτό. Εσύ πατέρα Αθανάσιε, πάρε τον τουρβά σου και πήγαινε στη Λαύρα και πες τους ότι θα υποταχθούμε στο μοναστήρι και στο Πατριαρχείο. Θα πάτε μέσα να γραφτείτε. Γρήγορα, τελείωσε. Και θα πάρετε ταυτότητε και θα γίνουμε μοναστηριακοί. Αυτό είναι ο δρόμος του Θεού. Οι παλαιοημερολογίτες βγήκαν έξω από τον δρόμο. Άκουσαν να καταδικάσουν τα μυστήρια, ότι δεν έχουν χάρη και ότι οι νεοημερολογίτες είναι κολλασμένοι. Ξεκίνησε λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος με τον ντουρβά του για τη λαύρα, γεμάτος λογισμούς. Σκεπτόταν. Άραγε λέει καλά ο γέροντας. Δεν λέει καλά ο Γέροντα κι όπως περπατούσε μέσα στα Ρουμάνια, κουράστηκε και κάθισε να ξαποστάσει λίγο. Και όπως βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση, αποκοιμήθηκε λίγο και είδε κάποια οπτασία η οποία τον πληροφόρησε πέρα για πέρα για την ορθότητα της θέσεως του γέροντος. Γύρισε αμέσως πίσω και κατενθουσιασμένος λέει «Γέροντα, υπακούω και τον Πατριάρχη μη μονεύω και ό,τι θέλετε κάνω. Αυτό που είδα είναι θέλημα Θεού. Τώρα, τι είδε, τότε ήμουν μικρός, δεν εξέτασα τι είχε δει. Και πράγματι πήγαμε στην λάβρα να βγάλουμε ταυτότητε. Κλονίστηκαν όμως μερικοί, διότι ήταν ζηλωτέ και πολλά έλεγαν τότε. Ο γέροντας νικηφόρος έβαλε τις φωνές, αλλά ο γέροντας δεν υποχωρούσε με τίποτα. Ακόμα και ο παπά Εφραίμ από τα κατενάκια του είπε «Γέροντα, πρόσεχε, γιατί είπαν οι πατέρες ότι και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν στις έσχατες ημέρες. Παπά, αν δεν θέλεις να λειτουργήσεις, φύγε. Εσύ να πας στο γέροντά σου». Επειδή η πληροφορία ήταν από το Θεό, ο γέροντας δεν άκουγε κανέναν. Και εμείς οι μικροί δεν είχαμε καμιά αντίρρηση. Ο γέροντας είπε ναι, ναι. Είπε όχι, όχι. Για εμάς τους νεότερους δεν υπήρχε θέμα. Καμία δυσπιστία στην απόφαση του γέροντος. Οι μεγάλοι που είχαν κάπως λόγο έφεραν και οι τρεις τους δυσκολία. Αλλά ο πατήριο Ιωσήφ, ο νεότερος κι εγώ δεν είχαμε καμία ταραχή. Ακολουθήσαμε απόλυτα τον γέροντα. Ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν μαζί μας ακόμα. Ήρθε μετά από πέντε μήνε. Λίγο αργότερα ήρθε και ο Παπά Εφρέμ, ο πνευματικός μου από τον Βόλο και τον ρώτησε ο γέροντας «Δεν μου λε παπά, αυτή η εγκύκλειος που έβγαλε η σύνοδος είναι αλήθεια?» Κατέβασε το κεφάλι και απάντησε «Δεν έπρεπε αυτή η εγκύκλειος να κυκλοφορήσει, δεν είναι σωστή». «Επομένως παπά μου πέσαμε έξω ε, πέσαμε έξω». Εκτροχιαστήκαμε λοιπόν και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Να παρεμβάλλω εδώ πως σαν πέρασε κάμπος ο καιρό, ο γέροντας μας εκμυστηρεύτηκε το περιεχόμενο της οπτασίας που τον πληροφόρησε για το θέμα του ημερολογίου. Προσευχόμενος είδε μια φωτισμένη ωραία εκκλησία που είχε μια μικρή έξοδο όπου από αυτήν έβγαιναν όλοι. Στην αυλή της όμως μάλωναν και φώναζε ο ένας πιστός στον άλλον. «Εγώ είμαι σωστός, εγώ είμαι σωστότερος» φώναζε ο δεύτερος. «Εμείς είμαστε η εκκλησία» φώναζε ο τρίτος και μας εξήγησε ο γέροντας. Αυτό φανερώνει ότι νέμεν ναι μάλωναν αλλά ανήκαν στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είχαν κοινό το δόγμα και κοινή την χάρη αλλά δεν είχαν ελεύθερο πνεύμα και αγιασμό οπότε μάλωναν. Πώς μπορώ να πω εγώ τώρα ότι η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος είναι κακόδοξη και ότι δεν έχει την χάρη του Θεού. Να την πω κακόδοξη για το ημερολόγιο και μόνον και να πω ότι ο Δεσπότης είναι κόλασμένος; Είμαι με το παλιό αλλά δεν φρονώ όπως φρονούν οι ζηλωτές. και πράγματι το ημερολογιακό ζήτημα δεν επηρεάζει την σωτηρία των πιστών διότι είναι θέμα εορτολογικό και όχι δογματικό με εξαίριστα δογματικά ζητήματα μπορεί να υπάρχουν στις τοπικές εκκλησίες με μονωμένες διαφορές διοικητικής και λειτουργικής φύσεως αυτό δεν στερεί τη χάρη του Θεού επειδή ο γέροντας ήταν απαθή Χωρίς πείσμα και φανατισμό μπορούσε να δει το λάθος του και να δεχθεί και τη διόρθωση. Όταν λοιπόν ακούστηκε ότι ο πατήριο Σίφ ο σπηλαιότης γύρισε με τα μοναστήρια οι γύρος ζηλωτέ έλεγαν «Μίλησε ο Θεός. Αυτός μιλάει με τον Θεό και πήρε την πληροφορία. Επομένως αυτό είναι η αλήθεια διότι η χάρη του Θεού μέσα από πνευματικές και αγιασμένες ψυχές έρχεται και της πληροφορεί την αλήθεια. Δεν πληροφορούνται άνθρωποι τυχαίοι. Ορισμένοι όμως φανατικοί ζηλωτές που είχαν υπερβολική εμπιστοσύνη στη λογική τους άρχισαν να κοροϊδεύουν τον γέροντα και μας. Ου, πλανήθηκε, έλεγαν ο πατήριο Σίφ, ο σπηλιώτης. Εν ο γέροντας δεν τους κατέκρινε και μάλιστα μας έλεγε «Δεν θα μιλήσουμε καθόλου, εμείς θα προσέχουμε να κάνουμε την αγρυπνία μας, την προσευχούλα μας και ας λένε, Θεός χωρές τους». Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, ενωσιότητη και αγιότητη, και αξιωθήκαμε εμείς τα παιδιά του να αποκτήσουμε συνοδείες με μεγάλον αριθμό μοναχών, αναγκάστηκαν από μόνοι του να ομολογήσουν. «Πω Πό, τετοια καλογέρια». Τόσα παιδιά ενάρετα. Πρέπει να παραδεχθούμε τον γέροντα Ιωσήφ γιατί δεν μπορεί να ήταν σάπια η ρίζα και να βγάλει τέτοιους καρπούς και να γίνουν αυτές οι συνοδίες. Εκ των καρπών γινόσκεται το δέντρο. Άρα έχουμε λάθος και ο γέροντα Ιωσήφ ήταν σωστός και άγιος. Όταν επιστρέψαμε με τους υπολείπους αγιορείτες πατέρες και αφήσαμε τους ζηλωτέ, γνωρίσαμε έμπρακτα την δύναμη της χάρη των μυστηρίων που ετελούνται από τους νέους ημερολογήτας. Και γι' αυτό όταν ο γέροντας μας έλεγε ότι έβλεπε την χάρη να γεμίζει την εκκλησία δεν το καταλαβαίναμε μέχρι να την δούμε κι εμείς. Πάντως όταν αφήσαμε τους ζηλωτές όλοι μας είδαμε την χάρη οφθαλμοφανός. Είχαμε και μια άλλη πληροφορία για το θέμα του ημερολογίου αργότερα όταν ήδη είχαμε χειροτονηθεί ιερεί όπως την διηγείται ο Παπαχαράλαμπος. Όταν γυρίσαμε με τα μοναστήρια δεν μνημονεύαμε ακόμα τον Πατριάρχη. Όταν ήρθαμε όμως στη Νέα Σκήτην έπρεπε κάποτε να πάω να λειτουργήσω στην ιερά Μονή Αγίου Παύλου και θα έπρεπε ασφαλώς να μνημονεύσω τον Πατριάρχη. Τι να κάνω τώρα ρώτησα τον γέροντα πήγαινε μου λέει και μνημόνευσε και όταν έλθει, θα μου υπείς τι αισθάνθηκε. Ε, λοιπόν σπανίως έχω λάβει τέτοια χάριν κατά την λειτουργία δάκρυα ποτάμι καθ' όλην την διάρκειά της δεν μπορούσα να εκφωνήσω τις αιτήσει. όταν επέστρεψα μου λέει ο γέροντας ασφαλώς θα πλημμύρισε από χάρη ναι γέροντα λέγω έτσι και έτσι μου συνέβη βλέπεις παιδί μου ξαναλέει ο γέροντας, ότι δεν αμαρτάνεις όταν τον μνημονεύεις ό,τι και αν είπε ή έκανε ο πατριάρχης εφόσον δεν έχει καθερεθεί και υπάρχει το κοινό ποτήριο εδώ όμως αγαπητοί ακροατές θα κλείσουμε την εκπομπή μας διότι στην επόμενη θα ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο με επικεφαλίδα η ακτιμοσύνη, έλειμοσίνη.